Στοίχη 40. πρακτικοί κανόνες για την καλή χρήση των χαρισμάτων. 26. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, ποιον είναι το ωφέλιμο, αδελφοί. Όταν συναθρίζεστε προς λατρείαν και κοινήν προσευχήν, καθένας από εσά είτε έχει αποέμπνευση του Αγίου Πνεύματος ψαλμών, είτε έχει διδασκαλίαν οικοδομητικήν, είτε έχει γλώσσα, είτε έχει κάποιαν αποκάλυψην, είτε έχει χάρισμα να διερμηνεύει τας γλώσσας ό,τι και αν έχει ο καθένας ας γίνονται όλα προς οικοδομή της συνάξεως 27. Είτε ομιλεί κανείς γλώσσαν ας ομιλούν από δύο ή το πολύ τρεις ις κάθε συνάξιν, και κατασυράν ο ένας κατόπιν από τον άλλον και ένας ας διερμηνεύει τα όσα λέγει ο άλλος που έχει το χάρισμα της γλώσσης 28. Εάν όμως δεν υπάρχει διερμηνεύς Τότε εκείνο που έχει το χάρισμα τη γλώσσης ασιοπά κατά τη σύναξη. Α ομιλεί δε με τον εαυτό του και με τον Θεόν, ώστε μόνο αυτό και ο Θεό να ακούει. 29. Προφείτε δε δύο ή τρει, α ομιλούν εις κάθε σύναξη, και οι άλλοι α ακούν και α διακρίνουν αν ο προφήτη είναι αληθή και όχι πλανεμένο και αγύριτη. 30. Εάν δεν το μεταξύ γίνει αποκάλυψη άλλων που κάθεται, ο πρώτος ασιωπά 31. Διότι μπορεί το ένας κατόπιν του άλλου να προφητεύεται και να διδάσκεται όλοι για να μανθάνουν όλοι και για να παρηγορούνται όλοι με εκείνα που θα λέγουν οι περισσότεροι προφήτε 32. Είναι δε δυνατόν να σιωπά ο ένας προφήτης για να δώσει τη θέση του στον τον άλλον διότι τα χαρίσματα της προφητείας υποτάσσονται ίσως προφήτας και συνεπώς οι όταν θέλουν ή μπορούν να σιωπήσουν 33. Και υποτάσσονται τα χαρίσματα της προφητείας, διότι ο Θεός που τα δίδει δεν είναι Θεός αταξίας και θορύβου, αλλά Θεός ειρήνης. 34. Σύμφωνα με την τάξη και ειρήνη που επικρατεί σε όλα σας εκκλησία των χριστιανών, οι ε, γυναίκες σας, εις τα των πιστών, ασιοπούν, διότι δεν έχει επιτραπεί σε αυτά να ομιλούν, αλλά πρέπει να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέγει στο βιβλίο της γενέσεως. 35. Εάν δεν θέλουν να μάθουν κάτι που ελέγχθη στην σύναξη και δεν το κατάλαβαν, α ερωτούν δι' αυτό ει το σπίτι τους άνδραστων, διότι είναι απρεπές και άσχημον ει γυναίκας να ομιλούν ει την σύναξη των πιστών. 36. Αυτό επικρατεί και στα θάλασσα Εκκλησίας, γιατί δεν το τηρείτε κι εσείς, ή μήπως η Εκκλησία σα είναι η μητέρα των άλλων Εκκλησιών και από σα πρωτοευγή και ο λόγο του Θεού. Ή εσάς μόνος εκατάντησε και μείνατε η μοναδική στην οικουμένη πιστή, ώστε από εσάς να εξαρτάται η τακτοποίηση της Εκκλησίας. 37. Εάν κανείς νομίζει ότι είναι προφήτης ή ότι έχει χάρισμα πνευματικών, α φωτιστεί από το χαρισμά του και ας καταλάβει καλά ότι όσα σας γράφω είναι εντολέ του Κυρίου. 38. Εάν δεν κανείς επιμένει να μην μανθάνει, ας μένει στην άγνοιαν, και ας έχει αυτό στη βαρύ ανευθύνη της αγνίας του. 39. Ώστε αδελφοί, επιδιώκετε με ζήλον το να προφητεύετε, αλλά μη εμποδίζετε και το να ομιλούν γλώσσες. 40. Όλα γίνονται κόσμια και μετάξιν.